Πριν αρχίσω, να σας κάνω κάποια ανακοίνωση. Επειδή το ερχόμενο Σάββατο έχουμε το μνημόσυνο το ετήσιο του Αιμνίστου του γαμπρού μου, που θυμάστε, ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του πριν από ένα χρόνο. Και επομένως θα λείπω, είχα σκοπό να τελειώσουμε το άλλο Σάββατο, τα κηρύγματα αλλά δεν πειράζει, θα τελειώσουμε σήμερα και θεού θέλοντος θα επανέλθουμε την Κυριακή, το Σάββατο παραμονή των μυροφόρων θα έχουμε διακοπή περίπου πέντε εβδομάδες το Σάββατο παραμονή των μυροφόρων της Κυριακής των μυροφόρων θα έχουμε την επανέναρξη των κυριγμάτων μας μετά το Πάσχα γιατί καταλαβαίνετε μετά από αυτήν την Κυριακή είναι η Κυριακή των Βαΐων και πλέον τα πράγματα είναι γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για μένα και δεν θα μπορέσω να κάνω περαιτέρω κηρύγματα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είναι το τελευταίο κήρυγμα που κάνουμε και αν θέλει είπαμε ο Κύριος θα επανέλθουμε το Σάββατο παραμονή των μυροφόρων. Παραμονή των μυροφόρων. Και μετά από αυτή την αναγκαία υπογράμμιση ερχόμαστε στην συνέχεια τη ερμηνεία του Ιερού Βιβλίου των Παριμιών του Σολομόντος Και ήδη από το περασμένο Σάββατο αρχίσαμε το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου αυτού και θα υπενθυμίσω κάποια ιδιαιτέρως σημαντικά στοιχεία των δύο πρώτων στίχων που εξηγήσαμε τα οποία βεβαίως θα πρέπει να μένουν μέσα μας και να γίνονται βιώματα διότι το να ερχόμαστε εδώ και να ακούμε και στη συνέχεια φεύγοντας να ξεχνάμε αντιλαμβάνεστε ότι αν μη τι άλλο θα μας δικάσουν αυτά τα λόγια διπλά στη Βασιλεία του Θεού γιατί ο Λόγος του Κυρίου θα είναι ο κατηγορός μας ο εισαγγελεύς ο Κύριος θα βγάλει την απόφαση αλλά ο Λόγος του Κυρίου θα είναι ο κατηγορός ο εισαγγελεύς του δικαστηρίου εκείνου το Ευαγγέλιο θα πάρει φωνή και θα απαγγείλει το κατηγορό με βάση αυτά που γράφει και με βάση αυτά που κάναμε. Και καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι οποίοι πήγαιναν μεν στα κηρύγματα συμμετείχαν στις χριστιανικές συνάξεις, συμμετείχαν στα κατηχητικά Συμμετείχαν στις ομάδες τις χριστιανικέ, αλλά φεύγοντας έμεναν στα ίδια ή και γίνονταν και χειρότεροι ο λόγος του Κυρίου θα είναι ιδιαίτερο καυστικός διότι ενώ μάθαμε, ενώ ακούσαμε, ενώ πληροφορηθήκαμε εμείς σκληροί και αμετανόητοι Παραμείναμε στην, στην, στην αδιαφορία μας, στο σκοτάδι μας, χωρίς να θέλουμε να λάμψει μέσα στις καρδιές μας το φως του νοητού ηλίου της δικαιοσύνης που είναι ο Κύριός μας. Ας δούμε λοιπόν ποια ήταν τα ιδιαιτέρως αξιοσημείωτα των δύο πρώτων στίχων. Καταρχάς, θυμάστε ότι ο, το τρίτο αυτό κεφάλαιο αρχίζει με την ίδια λέξη που άρχισε και το δεύτερο κεφάλαιο. Είναι η γλυκιά και εφραντική εκείνη η λέξη, την οποία όλοι θα θέλαμε να ακούσουμε από το στόμα του Κυρίου μας, και ήδη ο Κύριος δεν μας την απεστέρισε και όχι όμως και όχι μόνον δεν μας την αποστερεί να την ακούμε αλλά μαζί με τη λέξη δείχνει και την ανάλογη συμπεριφορά ο Κύριος απέναντί μας και οι λέξεις αυτή είναι οι λέξεις η έμου. βλέπετε η Αγία Γραφή έχει, έχει γραφεί σε προσωπική σε προσωπικό στυλ η Αγία Γραφή αφορά προσωπική επαφή του Θεού με τον άνθρωπο βλέπετε ο Κύριος δεν γράφει ένα νόμο όπως γράφουν οι άνθρωποι που λέει το Σύνταγμα είδατε τι λέει όποιος κάνει αυτό θα μπει στη φυλακή τρία χρόνια Όποιο κάνει εκείνο το όποιο τι σημαίνει. Κάποιο. Ψάξε βρέστο ποιο είναι. Απρόσωπα πράγματα. Ψυχρένεσαι όταν τα ακούς αυτού του όποιο. Εδώ βλέπεις όμως ότι ο κύριος δεν λέει όποιο. Σου μιλάει προσωπικά εσένα που διαβάζει. Εσένα που ακούς αυτή τη στιγμή Γιατί ακούοντας τη λέξη η μου Όλοι μας Ο καθένας για τον εαυτόν του Αισθάνεται ότι εδώ ο Κύριος Του μιλάει προσωπικά του καθενό. Είναι διαφορετικό Να σου πει κάποιος παιδί μου Και να ακούς κάποιον και να λέει Λαέ ε, Είδατε τι κάνουν οι δεσέ, Λαέ Λαέ κοπάδι δηλαδή, ξυπνάτε κοπάδια και εκεί καταντήσανε το λαό, οι ηγέτες κοπάδια τους κάρανε, αγέλες αγέλες ζώων έτσι τους βλέπουν και το βλέπετε, με τι ευκολία σκοτώνουν με τι ευκολία ρίχνουν τις βόμβες. λαός, κοπάδι βαράτε, έγινε τίποτα γιατί δεν βλέπουν τον καθένα ξεχωριστά να δουν ότι ο καθένας έχει μια αξία, έχει μια οντότητα, είναι μια ψυχή. Για τον κάθε ένα ο Κύριος έχει το αίμα του. Και γι' αυτό βλέπετε ότι ο Κύριος μας στον κάθε ένα απευθύνεται. Ο Κύριος μας βλέπεις την αναφορά του την κάνει σε κάθε ένα από εμάς προσωπικά. Παιδί μου. Άντρα είσαι, γυναίκα είσαι, παιδί είσαι, γέρος είσαι, νέος είσαι, μαύρος είσαι, άσκρος είσαι, κίντρινος είσαι, ό,τι είσαι, παιδί μου. Για να καταλάβεις ότι αυτός που είναι από πάνω σου δεν είναι μόνο ένας Θεός απρόσωπος, ένας Θεός τύρανος, ένας Θεός δυνάστης, ένας Θεός μόνο που ξέρει να απειλεί και να ρίχνει κεραυνούς, αλλά είναι ένας Πατέρας και για σένα το πλάσμα Του, το αμαρτωλό και για μένα το βρωμερό κατέβηκε ο ίδιος εδώ στη γη και έδωσε το αίμα Του όπως θα εορτάσουμε τις ημέρες που έρχονται. Παιδί μου λοιπόν και η λέξη παιδί μου είπαμε συγκινεί ακόμα περισσότερο. Όταν αναλογιστούμε <coughs> ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα καλώδια τον Κύριο. Έτσι μου είχε πει ένας γέροντας στο Άγιο Νόρος, Πήγαμε να τον πούμε, πέσε μας μια κουβέντα. Τι να σας πω, άρχισε να κλαίει. Τι να σας πω, εγώ που δεν ποτέ έχω ικανοποιήσει τον Κύριό μου, τι να σας πω ουδέποτε του έχω δώσει έστω και μια χαρά και πράγματι ψάξτε στη ζωή σας να δείτε τι έχετε κάνει για τον Χριστόν τι καλό έχεις κάνει αλλά βλέπετε μας πιάνει ο τύραννος ο εγωισμός όταν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση εγώ τίποτα τίποτα εγώ εγώ Άγιος εγώ να παρακοινωνήσω, εγώ τίποτα καλός τι καλός για ψάξε τον εαυτό σου Για έμπα μέσα βαθιά Βαθιά Στην ψυχή σου Πάρε το φως το αληθινών, Να σε φωτίσει Πάρ' το και έμπα μέσα στην ψυχή σου καλά Και ψάξε να δεις τι έχεις Τίποτα Και αν βρεις τίποτα καλό δεν είναι δικό σου Μην απατάσαι Και αν βρεις τίποτα καλό Αυτό είναι της χάριτος του Θεού Τα δικά σου είναι η αμαρτία σου Και τα δικά μου είναι η αμαρτία σου Και όμως βλέπετε παρότι είμαι ένα άχρηστο υποκείμενο Στα χέρια του Θεού Παρότι είμαι ένα σκουπίδι, ένα βρωμερό σκουλίκι Εμένα ο Κύριος καταδέχεται και μου λέει τη λέξη Ιέ μου, παιδί μου Και όπως είπα και στα κηρύγματα αυτής της εβδομάδας που είχα ακριβώς το ίδιο θέμα Αν μέσα σε όλη την εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα Με ρωτήσετε τι με συγκλονίζει περισσότερο Σας μιλώ ειλικρινά Πολλά είναι αυτά που με συγκλονίζουν Αλλά κάτι το οποίο με συγκλονίζει κυριολεκτικά, με συνθλίβει μέσα μου είναι όταν βλέπω τον Κύριο να βάζει την ποδιά να παίρνει τη λεκάνη και να παίρνει με τη σειρά τους 12 μαθητές και να τους πλέγει τα πόδια τους και όχι μόνο αυτό το ακόμα συγκλονιστικότερο είναι όταν φτάνει μπροστά στα πόδια του Ιούδα εκεί επιτρέψτε μου να πω τι με πιάνει ηλικός, εκεί, εκεί με πιάνουν δάκρυα εκεί δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο στα πόδια του προδότου του που ξέρει ο Κύριος οι μαθητές δεν ξέρουνε αλλά ο Κύριος ο Θεός παντογνώστης ξέρει τι έχει σκαρφιστεί το μυαλό του Ιούδα ξέρει τις προεργασίες που έχει κάνει ο Ιούδας μαζί με τους γραμματείς και τους φαρισαίους ξέρει για τα τριάκοντα αργύρια ξέρει τα προσβλητικά λόγια που έχει πει ο Ιούδας μέσα στο συνέδριο των Φαρισαίων και των Γραμματέων και όμως όταν φτάνει εκεί μπροστά στα πόδια του δεν σκέφτεται τίποτα από αυτά αλλά βλέπετε η αγάπη του πατέρα προς το παιδί ε. παιδί του και ο Ιούδας η αγάπη του πατέρα προς το παιδί δεν τον εξαιρεί θα το ακούσετε αυτό αν προσέχετε στην εκκλησία του ύμνους, αν προσέχετε, φοβάμαι, δεν προσέχουμε. Α, αν περιπτώσει, μακάρι να προσέχετε τους ύμνους που θα ακούσουμε εκεί τη Μεγάλη Πέμπτη. Ρωτάει ο Υμνοδός, τον Ιούδα, λέει, γιατί, τι παράπονο είχες, γιατί τον επρόδωσες, γιατί. Μήπως, λέει, σε εξαίρεσε από κάτι, μήπως δεν έπλυνε και τα δικά σου πόδια. Μήπως εξεμπρόστιασε. Μήπως, έχεις παράπονο, σε εξαίρεσε. Μήπως δεν κοινώνησες μετά ο αχρίος, ο ελεεινός. Επήγε και κοινώνησε. Μήπως, σε τι σε εξαίρεσε. Εκεί βλέπεις τον πατέρα με το γιο. Εκεί. Όχι τόσο στον το ιό που λέμε ότι ο ιός εγγύρισε και τον καλοδέχτηκε. Βεβαίως. Μα εδώ έκανε κάτι το ακόμα συγκλονιστικότερο από τον το ιό. Εδώ συμπεριφέρεται προς τον Ιούδα που δεν μετανόησε. Του συμπεριφέρεται σαν πατέρας προς γιώ. Με όλη την αξιοπρέπεια, αλλά και με όλη την δουλικότητα ο Κύριος γονατίζει μπροστά στα πόδια του να του πλύνει και αυτούμου τα πόδια. Είναι από τις λίγες συγκλονιστικότατες στιγμές που πραγματικά σας είπα μέσα στη, στη, στη, στη, στη διαδρομή της Μεγάλης Εβδομάδος πραγματικά με συνθλίπουν και κάτι ακόμα γύρω από αυτή τη λέξη τη λέξη «ΕΜΟ» τη λέξη βλέπετε αυτή όσον αφορά προς τον Κύριο ο Κύριος ανταπεκλήθησε αυτή τη λέξη, όπως σας το είπα και προηγμένως. Έδειξε και δείχνει πραγματικά ότι είμαστε παιδιά Του. Τι δεν έκανε και τι δεν κάνει για μας. Αλλά το ερώτημα είναι, εμείς τι κάνουμε για τον Πατέρα μας, που τολμάμε για αθεόφοβοι και λέμε το Πάτερ ημών» και Τον επικαλούμαστε ως Πατέρα Ο ίδιος μας έδωσε το δικαίωμα, βεβαίω. Αλλά ψάξατε ποτέ να δείτε αυτό το Πάτερ που του λέμε ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα Έχει καμιά σχέση Τραβάτε στη μεγάλη εβδομάδα τώρα στην εκκλησία, τραβάτε να δείτε Πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά προς τον Πατέρα, τραβάτε Τη μεγάλη εβδομάδα, εγώ δεν σας λέω να Κυριακή που δεν πατάει ψυχή που κοντέψανε να μείνουν μόνο οι καρέκλες μέσα στις εκκλησίες εγώ δεν σου λέω Κυριακή τράβα τη μεγάλη εβδομάδα που θα έχει κόσμο. τράβα να δεις τράβα να δεις η παιδιών προς πατέρα που τους βλέπεις τράβα εγώ βλέπω και πάνω στο μοναστήρι που θα είδε μπαίνουν μέσα, κάνουν σταυρό φυλάνε, δρόμο, δρόμο, δρόμο λες και τους κυνηγάνε καλά το διάβασα σήμερα σε ένα χριστιανικό περιοδικό η Δούεν ημφύως έρχεται, μπαίνει μέσα, πειλάει, δρόμο. Σήμερα κρεμάται, επισύρω, πάει, ασπάζει το σταυρό, δρόμο. Κάτσε να ακούσει, ρε που πάει σε κίνητα η καλή. Κάτσε ρε άχρηστη, κάτσε ρε βρωμερέ. Κάτσε να ακούσει, ρε. Κάτσε να ζήσεις, λίγο πάθος. Πού πας. Χριστός ανέστη, δρόμο. Δρόμο. Δρόμο, λες και τον προγκάνε. Δρόμο να πάμε να προλάβει. Αυτοί είμαστε οι χριστιανοί. Αυτή είναι η, η, η, η χριστιανικότητα μα, Αυτή είναι. Και απορώ, πραγματικά σας το λέω, απορώ με μερικούς που και μου λένε και χριστιανοί άνθρωποι. Τι λες παπούλι λέει, να μείνω στη λειτουργία τη Αναστάσεως. Τι λέει. Λέω να, να πάρω κανά καθρόνια, να πάρω δρόγια, φέρω στο κεφάλι, να σου πω εγώ να μείνεις στη, στη λειτουργία τη Αναστάσεως. Μα δεν τρέπεσε λίγο. Δεν τρέπεσε λίγο το νόητο είναι να πηγαίνεις κάθε μέρα στην εκκλησία δεν θα πας στη λειτουργία τη Αναστάσεως μα δεν τρέπεσαι λίγο δεν έχεις μέσα σου ίχνος φιλότιμο δεν έχεις τίποτα αυτοί είμαστε ο Κύριος μας σταυρώνεται για μένα για μένα σταυρώνεται και εγώ τον βλέπω σταυρό και γυρνάω του Θεού αυτή είναι η συμπεριφορά μα αυτή είναι η συμπεριφορά που θα έπρεπε τα βλέπετε τα βλέπετε σε μερικά χωριά τα διατηρούν τα διατηρούν, τα βλέπουν η εκκλησία όλη νύχτα είναι ανοιχτή μεγάλη πέμπτη, μεγάλη παρασκευή, μεγάλο σάββατο τα βλέπω σε μερικά χωριά πάνε δυό βριές, καθότι εκεί πέρα φυλάνε το παλιό Καθότι δεν πάνε πουθενά αυτός έχει σε το αίμα του για μας και εμείς θα κάνουμε ένα ξενύχτη γι' αυτόν και δεν κάνω τίποτα έτσι, μπορεί να κουτσοπολέψουν κιόλας Μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν με νοιάζει μεν αυτό Δεν με νοιάζει μεν αυτό Εμένα με νοιάζει Το ότι το φιλάνε Εκεί θέλω να κοπιάσω Λίγο για το Χριστό Πού είναι αυτά τα πράγματα Πάρα Σβήσανε, τώρα έχουμε γίνει Χριστιανοί του 2003 Που ο Χριστό μα στέλνει και με το τσιγάρο μα στέλνει και να κάνουμε και τις βρωμιάς μας, τα θέλει όλα ο Χριστός σήμερα, Ε, όλα ε, γεννήκαμε μοντέρνοι σήμερα και δυστυχώς αυτό το Χριστό πλάθουμε και για τα παιδιά μας και για αυτό γεννήκαμε παιδιά όπως τα βλέπετε, Αλήθεια, έξω Ε πειράζει, ο Χριστός αγαπάει σε να πήγε. ναι ο Χριστός αγαπάει, εσύ πόσο τον αγαπάς Σε εκείνο δεν του λες. εκείνο δεν θες να του θείξεις <κοί> δεν να από τίποτα άλλο Ας μείνουμε στη λέξη «Ηε». Τα άλλα τα ακούσατε την περασμένη κύριε Την περασμένο Σάββατο. Ας πάμε παρακάτω Να πάμε παρακάτω γιατί εδώ παρακάτω Έχει πολύ ζουμί η υπόθεση Και φοβάμαι ότι θα μου περάσει η ώρα Και δεν θα προλάβω Ακούστε τώρα τι συμβουλεύει ο Κύριος τον νιό Του, τον καθένα από εμάς δηλαδή. Ακούστε παρακαλώ, τεντώστε αυτιά, όχι σώματος, αυτιά ψυχής. Τεντώστε τα καλά να ακούσετε. Ελεημοσύνη και πίστη μη εκλυπέτω σανσε. σε. Άφαψε δε αυτάς επισό και ευρύσεις χάριν. Για να δούμε τι λέει αυτός ο στίχος. Που εδώ θα έπρεπε στην κάθε λέξη αυτού του στίχου να γίνουν ιδιαίτερα κηρύγματα. Αλλά προσπαθήσουμε επειδή ήδη έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια Κάποιες αναφορές Και σε αμαρτήματα αλλά και σε αρετές Εδώ θα κοιτάξουμε μέσα σε λίγο διάστημα Να καλύπτουμε τους στίχους Τι σημαίνει ελεημοσύνη και πίστης Μη εκλιπέτος σε Φρόντιζε λέει παιδί μου Παιδί μου Φρόντιζε για το καλό σου το λέει ο Κύριος Φρόντιζε να μην λείψουν ποτέ από πάνω σου <και> Οι ελεημοσύνες Και να πάμε και στο πίστης μετά Να μην λείψουν οι ελεημοσύνες Καταρχάς να προτρέψουν από κάτι Μου ήρθε τώρα στο μυαλό Μήπω ακούς να γίνεται καμιά διάκριση Γιατί λένε πολλοί Τι να δώσω Αυτός θα πάει να πάρει τσιγάρα τι να του δώσω. Αυτός θα, αυτή θα να πάρει η για να φτιάνει τα νύχια τη. Τι να της δώσω. Να πάει να τα μούτρα της. Τι να της δώσω. Μήπως ακούς να κάνει καμιά εξαίρεση το γεροκείμενο. Τι σημαίνει ελεήμος είναι. Όποιος σου ζητάει. όσο απλώσει το χέρι Δώσε. όσο μπορείς αλλά και όσο πρέπει γιατί ξέρετε δεν πρέπει σε όλους το ίδιο να η διάκριση βλέπεις κάποιον που κάνει κακή χρήση Δώστου. αλλά κάτι λιγότερο αλλά δώστου. του να μην φύγει έχοντας την κατάρα στο στόμα και την ακούσει ο Θεός και σε καταραστήκε ο Θεός γιατί όπως θα δείτε παρακάτω κατάρα λέει του φτωχού είναι οργή του Θεού <Το δώστου δώστου δώστου με διάκριση Μα μαθαίνει πολλά. Δεν θα σου πει ότι θα του δώσει. Θα του δώσει Εσύ ανάλογα Με τη διάκριση που έχεις με Ανάλογα με τη δύναμη Αλλά ανάλογα και με τη διάκριση mm. Δώσ' του όμως. Παιδί είναι Γέρος είναι, νέος είναι, άνθρωπος είναι Τι, ό,τι είναι, δώσ' του, mm. δώσ του. Mm. Αυτό αδερφοί μου Πιστέψτε με, μου έχει κάτσει από μικρό παιδί, βλέπετε αυτά τα πιτσιρίκια που ερχόνται εδώ στην πόρτα, με περιμένουν μερικές φορές. Ε. Ε. Τι νομίζετε να τους δίνω, τίποτα να τους δίνω, πολύ πινό. Ε. Ε. Βέβαια, καταλαβαίνω, δεν θα τους δώσω. Αλλά δεν δε μου έρχεται, πώς το λένε, δεν δε μπορώ να το βλέπω αυτό το θέαμα. Στο τέλος, έχω πει στο τέλος της ερωτήσης, στο τέλο, όχι τώρα. Θέμα. Στο θέμα αυτό, αλλά στο τέλο δώσ' του ένα φράγκο, δώσ' του ένα φράγκο δώσ' του, ένα λεπτό δώσ' του να μη φύγει πικραμένο να μη φύγει στενοχωρημένο να μη φύγει οργισμένο να μη φύγει έχοντας σας είπα την αγανάκτηση στο στόμα του και όσον αφορά για αυτά που λέτε ε, πάντα πάρει τσιγάρα, έτσι δεν λένε�! Έτσι δεν λένε! Όταν, όταν εσύ παίρνεις τσιγάρα, όταν εσύ παίρνεις τσιγάρα... Έκανες ποτέ κριτική στον εαυτό σου! Εσύ δικαιούσε, δηλαδή να παίρνεις τσιγάρα! Ή όταν σου ζητάει το παιδί σου να του δώσεις. Και ξέρεις ότι καπνίζει. Του λες δε σου δίνω! Ε; Δεν άκουσα! Του λες δε σου δίνω, που ξέρεις ότι από αυτά που θα του δώσεις θα πάρει και τσιγάρα Ή άλλοι λένε το εξή. Ήρθε χτες, ξανάρθε σήμερα Δώσ Ξέρεις τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Έχω ένα βιβλίο με χριστοστομικούς λόγους γύρω από την ελεημοσύνη Ξέρεις τι λέει ναι, γιατί νομίζεις ότι με το λεφτό που του δώσες επειδή έφαγε κάτι χτες σήμερα πάλι δεν ξαναπεινάει. Δεν ξαναπεινάει σήμερα. Εσύ έφαγε χθε, σήμερα δεν ξαναπεινά. Δεν ξαναπείνασες. Δώσ' του. Μην εκλιπέτωσαν. Πρόσεξε, γιατί ξέρεις γιατί Γιατί μεθαύριο Ελεημοσύνη θα ζητάς και εσύ από τον Κύριο Έτσι τον τυλές Κύριε έλεος Δώσ' μου Κύριε Βασιλεία ουρανών δώσ' μου, δώσ μου Βασιλεία ουρανών Και ο Κύριος είναι λογικό να σου πει Όπως και το είπε, εσύ τι μου έδωσες Εσύ όταν κατέβηκα όταν σου έστελνα το φτωχό και πίσω από το φτωχό ήμουνα εγώ, τι του δώσες του φτωχό! Τι του δώσε. Τον πρόγγυξε, τον έβρισε, τον καταράστηκες τον ατοίμασες. Τον ατοίμασες. Τον εξευτέλισες. Άει δούλευσε, ρε, Ε. Γιατί ξέρεις ότι δεν μπορεί να σου κάνει μήνυση Γιατί ξέρεις ότι δεν μπορεί να σου κάνει μήνυση Άντε πες το αυτό το τεμπέλη σε κάποιον άλλον Παλιά άνθρωπε, για τράβοπες του σε κανέναν άλλον Εκεί δεν το λε Μη εκλυπέτωσαν σε Οι ελεημοσύνες Μη εκλυπέτωσαν σε πρόσεξε παιδί μου λέει μη σε εγκαταλείψει η ελεημοσύνη μη την αφήσει. δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε ο Κύριος σου δίνει και για να δίνεις mm. θυμάστε τι είπε ο Φαρισαίος στην προσευχή του εκείνη την ψευτοπροσευχή που έκανε στο ναό το θυμάστε που στην παραβολή που λέει ο Κύριος από δεκατό πάντα όσα κτόμε. τι σημαίνει από δεκατό από αυτά που παίρνω βγάζω το δέκατη εκατό και το δίνω στους φτωχού εσύ πως παίρνει εγώ πως απέρνω; παίρνω 100 δραχμές, οι δέκα είναι του φτωχού. Είναι εντολή κυρίου, είναι εντολή κυρίου, πόσα πήρες, πόσα πήρες από τη δουλειά σου, ένα πεντοχύλιαρο, αμέσως εκείνη τη στιγμή, πεντακόσιες δραχμές δαιμονίκων, βγάλετε εκείνη τη στιγμή. 300.000 ή 30.000 δεν, δεν, δεν μου ανοίγουν. Φύγει. <Κι> Αυτή είναι η εντολή του κυρίου. Για να μην πάω στα χειρότερα, στα, όχι χειρότερα, στα ανώτερα, στα σκληρότερα. Ο κύριο είπε, είπε, ο έχω ενδύει, να δίνει το ένα. Ξέρετε τι σημαίνει το δύο, να δίνει το ένα. Όχι το 10% πλέον, το 50% ο έχων δύο να δίνει το ένα και παραπέρα θυμάστε τι είπε πάντα όσα έχεις πόλυσον και διάδος έχεις άστα αυτά, αυτά είναι ψηλά ψηλά, ψηλά, ψηλά, ψηλά ξεκίνα από το δέκατα εκατό αλλά λέει και κάτι άλλο και πίστης λέει, ελεημοσύνη και πίστης τι σημαίνει πίστης να μην λείπει η ελεημοσύνη αλλά και η εμπιστοσύνη σου στον Θεόν αυτό σημαίνει πίστης ελεημοσύνη και πίστης μη εκλυπέδωσαν σε πρόσεξε μη σου λείψει η εμπιστοσύνη γιατί τα δηλαδή, τη λέει πολλές πολλές φορές κάποιος ε τι να του δώσω αφού δεν έχω είμαι φτωχός. τι να του δώσω Βρε, θα σου δώσει ο δεν σε αφήνει. Δώσ' τους λε, και χείρα να αναλύψετε. Θα σου δώσει ο κύριο, μη στε Ο κύριο λέει, πώς το λέει εκεί πέρα, πλουτίζει τους φτωχού. Θα σου δώσει, σε άφησε ποτέ. Σε κατέληξε ποτέ. Γιατί εσύ τον εγκαταλείπεις. Γιατί εσύ αμφισβητείς την εμπιστοσύνη σου προς αυτόν. Γιατί Όταν σου λέει να κάνει κάτι Κάν το Το δέκατα εκατό δεν σου ανήκει Και κυρίως μην ξεχνάς Ότι δεν θα σου, δεν Θα να σας πω ένα παράδειγμα <Ρι> Όποιος έχει το γεροντικό Ανοίξει να διαβάζει να τα βρει μέσα αυτά <Ρι> Λέει κάποτε στο κελί ενός Γέροντα που είχε και τον υποτακτικό του έπαιγαινε κάθε τόσο ένας φτωχός. <κυρίζει> και ο του έδινε στάρι τότε που είχαν. Του έδινε στάρι. Την άλλη μέρα πάλι του έδινε στάρι. Την τρίτη μέρα το ίδιο, τέταρτη μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Κάποια μέρα του λέει, ο γεροντα του λέει το καλό γεροπέδι λέει γέροντα εσύ έτσι που πάει εμεί θα πεινάσουμε γι' αυτό του λέει να με συγχωρείς πάρα πολύ από εδώ και στο εξής όταν τα βγάζουμε την παραγωγή του σταριού θα αντιχωρίζουμε <coughs> μισή δικιά σου μισή δικιά μου <coughs> και από εκεί και πέρα άμα θες να δίνεις εσύ από την ολεμοσύνη, ας την ολεμοσύνη σου, να δίνεις από τα δικά σου όχι από τα δικά μου κανένα πρόβλημα, πράγματι Εχώρισαν στην παραγωγή το στάρι, πάρε το μισό σου εσύ, το άλλο μισό εγώ, φτωχώς ερχότανε, τούδινε ο γέροντος, τούδινε. τούδινε, ο άλλος το φύλαγε, λες και ήτανε θησαυρός, και ένα μυστήριο πράγμα λέει, ότι το δικό του τελείωνε του καλογεροπαιδιού τελείωνε ενώ του γέροντα όλο αυξανόταν Γιατί Κύριος φτωχίζει και πλουτίζει λέει η Αγία Γραφή ο Κύριος φτωχίζει και πλουτίζει ταπεινή και ανυψή. ο Κύριος σου τα έδωσε και αφού εσύ δεν τον εμπιστεύεσαι θα σε κάνει φτωχό. Μπορείς τα πάρει. Και αντίθετα, τον φτωχό ο Θεός θα τον πλουτίσει. Κύριος φτωχίζει και πλουτίζει, τα ταπεινή και ανυψή. Γι' αυτό λοιπόν, έλπισον επί των Θεών, μη φοβάσαι. Σας είπα, εδώ δεν είναι τα μαθηματικά των ανθρώπων. Άμα δώσω κι άλλη μια χούφτα, τελείωσε το στάρι μου. Όχι! είναι η λογική του Θεού και εδώ το ένα πλην ένα δεν κάνει μηδέν αλλά κάνει χίλια γιατί έτσι το λέει η λογική του Θεού <σλίε> θυμάστε τη χείρα δεν έχετε διαβάσει τι να σας κάνω πότε ε. τι να σας κάνω, τι να σας κάνω, φωνάζω, φωνάζω Ο, και, τουλάχιστος αυτό δεν θα με αδικήσετε ενώπιον τον τρόνου του Κυρίου σας η γλώσσα μου έχει βγάλει μαλλιά μαλλιά έχει βγάλει η γλώσσα μου λέει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, τι λέει εκεί στο βασιλειόν, λέει ότι στο, όταν πήγε λέει ο προφήτης Ηλίας ευρήκε λέει τη χείρα, μια χείρα και εκεί λέει στη χείρα που πήγε, λέει έχει λέει να μου δώσεις, να φάω κάτι, να φάω, είχε πέσει πείνα στην πόλη εκείνη λέει τι να σου δώσω λέει άνθρωποι του Θεού εγώ να λέει έχει μου έχει μείνει μια κούφτα αλεύρι και μέσα στο δοχείο με το λάδι λέει μου έχει μείνει μόλις λίγο λαδάκι στο κάτω μέρος στο μάτο ίσα ίσα λέει μου έχουν μείνει και δύο ξύλα να ψήσω την τελευταία πίδα να φάω εγώ και το παιδί μου και μετά να πεθάνω δεν έχουμε τίποτα άλλο τέτοια πείνα Τη λέει ο, ο προφήτης μη φοβάσαι, έχει εμπιστοσύνη στον Θεό απάντηση της χείρας, πιστή, πιστή, πιστή, πιστή η χείρα λέει να γίνει αυτό που θες ξύ πιάνει αμέσως το αλεύρι, το ζυμώνει, το φτιάνει του προφήτη την πίτα και της λέει μετά ο προφήτης ούκ εκ δεν θα σου λείψει ούτε το αλεύρι ούτε το λάδι. Και πράγματι επέρασε λέει όλη η περίοδος της πείνας αλλά το δοχείο με το λάδι και το δοχείο με το αλεύρι δεν της άδειασαν ποτέ. Βλέπεις άμα εσύ δίνεις ένα, ο Κύριος δίνει 100 και θυμάμαι μια επιστολή ενός γέροντα Αγίου που διάβασα, την είχε στείλει σε ένα πνευματικό παιδί του του λέει, τον ρωτούσε το πνευματικό παιδί για την ελεημοσύνη λέει παιδί μου ο Κύριος ψέματα δεν είπε όταν είπε ότι εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωή αιώνιων κληρονομήσει αυτός σημαίνει ότι ένα έδωσες εδώ θα σου δώσει ο Κύριος εκατονταπλάσια και στην άλλη ζωή θα σου δώσει και τη βασιλεία των ουρανών αλλά εμείς βλέπετε έχουμε το μυαλό μας σκοτισμένο και ούτε αφού δεν έχεις ελεημοσύνη, αφού μάλλον δεν έχεις πίστη στο Θεό, πώς θα έχεις ελεημοσύνη τα δύο αυτά είναι λένε εγώ τι σκέφτομαι, άμα Του δώσω δεν θα έχω, ε, άμα Του δώσω δεν θα έχω, θα έχεις τα ελεημοσύνη και πίστης μη εκλυπέτωσαν, πρόσεξε μη σου λείψει η ελεημοσύνη και η εμπιστοσύνη σου στον Θεό και τι λέει για να μην το ξεχάσεις λέει αυτό που σου λέω ακούστε, ακούστε να δείτε ακούστε αδελφοί μου γιατί είμαστε πορωμένοι η τηλεόραση και η βρωμιά που υπάρχει στον κόσμο μας έχει τυφλώσει κυριολεκτικά Ακούστε Για να μην λέει Σου λείψει ποτέ η ελεημοσύνη και η πίστη στον Θεό Αυτό που σου λέω γράφτο Γράφτο, γράφτο Και κρέμασέ το δώ στο λαιμό σου Άφαψε δε αυτάς επισώ τραχύλο εδώ που κραμάτε εσεί τα κολλιά και τι κα, κα, κα, καρδένες, πώς τι λέτε τι Λοιπόν, εδώ εσύ λέει παιδί μου, λέει ο κύριος στο χριστιανό, ε, να γράφει το ρητό αυτό το οποίο σου το δίνω αυτή τη στιγμή. Γράψε το λόγο μου. Ουτοσώστε ώστε όταν σε πιάνει δυσπιστία και λες τελειώνει το μου να κάνει έτσι και να λες τι λέει ο λόγο του κυρίου. Α, ναι. όχι. Άφαψε δε αυτού επισότρα χείλο. Γράφτου και κρέμασέ του στο λαιμό σου. Για να τους έχεις δηλαδή σε πρώτη χρήση. Σε πρώτη χρήση. Να τους έχεις αμέσως να του διαβάσει. Να σου υπενθυμίζουν αυτοί οι λόγοι τον Λόγο Αυτόν και την υποχρέωσή Σου απέναντι και στους συνανθρώπους Σου και στον Κύριο κρέμασέ τους στον τράχυλό Σου και όταν είναι η ώρα της κρίσεως η δύσκολη ώρα που θα έρθει ο φτωχός και θα μετράς σαν τη χείρα με το δίλεπτο θα μετράς μέσα και θα δες, δεν έχω τίποτα τώρα, τι να του δώσω, μα δεν έχω έχω ένα πεντακοσάρικο να, να ψωνίσω να παραψωνίσω, δεν πειράζει, ψώνισε λιγότερο και το 50 δώστε στο φτωχό, το 10%. εκατό. <Ρι> Μην το ξεχάσει λέει ο Κύριος αυτό, <Ρι> ακούς, Α, εγώ δεν σας λέω δικά μου, εσείς λέτε δικές σας γνώμες, όταν ρωτάτε εδώ πέρα και φωνάζετε εδώ πέρα και πεταγώστε δεν λέτε τα δικά σας εδώ, εγώ δεν λέω δικά μου, εγώ έχω εδώ πέρα εγώ βλέπετε δεν χειρίζομαι δική μου γλώσσα ούτε σας λέω ότι μου κατεβαίνει στο κεφάλι μου εγώ είμαι υποχρεωμένος και όχι υποχρεωμένος μόνον έχω σε αυτό έχω ορκιστεί το σχήμα μου και η ιεροσύνη που έχω λάβει έχω την έχω λάβει μόνο και μόνο δια να και δια να τα λόγια του Κυρίου εδώ λοιπόν, άφαψε, γράψτε εδώ, στο λαιμό σου, εδώ. Δεν πειράζει, αν σε περάσει ο κόσμος για τρελό, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ο Κύριος να μην σε περάσει για τρελό. Και αυτό βέβαια, σας είπα, δεν έχει κυριολεκτικό χαρακτήρα, αλλά έχει κυρίως τον χαρακτήρα, μην τα αφήσεις ποτέ. Δεν μπορείς να τα γράψεις εδώ, γράφτε στο σπίτι σου. Κόλλησε μια ταμπέλα, εκεί πέρα και γράψε, ελεημοσύνη εμπιστοσύνη στο Θεό ελεημοσύνη ελεημοσύνη και εμπιστοσύνη στον Θεό είχα μπει κάποτε στο δωμάτιο ενό Χριστιανού και είδα γύρω γύρω γύρω γύρω όλο ρητά ρητά ρητά Αγίας Γραφής και λέω τι είναι αυτά είναι τα καθηκοντά μου τα βλέπεις μου λέει είναι τα καθηκοντά μου που δυστυχώς δεν κάνω τίποτα και τα έχει γύρω γύρω για να του υπερθυμίζουν τα καθηκόντα του απέναντι στον Κύριο. και τι λέει, άμα τα γράψεις λέει εδώ στο λαιμό σου και βρίσκεις χάρη άμα λέει αυτά δεν θα τα ξεχάσεις ποτέ και κάνεις το παν για να μην τα ξεχάσεις ποτέ ε; να μην τα ξεχάσεις ποτέ, τι λέει από μένα λέει θα βρει χάρη Ξέρει τι σημαίνει να σου εγγυάται ο Κύριος Ότι θα έβρις χάρη από μένα Ξέρεις τι σημαίνει Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό Δεν το έχουμε καταλάβει Γιατί είμαστε άπιστοι Γιατί θα πρέπει κανονικά Κανονικά κανονικά Θα πρέπει να πάμε να αλλάξουμε θρησκεύμα Δεν είμαστε πιστοί το ευρίσεις χάρη εξαίρεστης Σου τις... εγγυάθε ο Κύριος Σου το εγγυάθε Σου το εγγυάθε Δεν ξέρω πως να έχω να περισσότερο, δεν πουγιώ, δεν ξέρω δεν ξέρω Σου το εγγυάθε Τι άλλο μπορώ να πω Σου το εγγυάθε Εγγυητής είναι ο ίδιος Το αίμα του το ίδιο Σου το εγγυάθε Ότι όχι μόνο δεν θα σου λείψει τίποτα αλλά θα βρει και χάριν ενωπιόν του, δηλαδή όταν θα παρουσιαστείς ενώπιον του κριτηρίου του θα έχεις να πάρεις μισθών, πνευματικών μισθών, θα έχεις να πάρεις βασιλεία ουράνια βλέπω το ρολόι, βλέπω και εδώ, και βλέπω ότι πάει μας έφυγε η ώρα. Δεν σας είπα εγώ. εγώ. Λοιπόν, ας. Θα, να πάμε ένα πεντάλεπτο ακόμα. Μας δίνετε ευλογία. Έτσι. Να είναι ευλογημένο. Να είναι ευλογημένο. Και προνοού καλά ενώπιον κυρίου και ανθρώπων. Προνοού καλά. Απέναντι Κυρίου και Ανθρώπων Τι σημαίνει αυτό Προνοού σημαίνει Σκέψου Κάνε πρόνοια Καλλιέργησέ το δηλαδή στο μυαλό σου ούτω ώστε Η διαγωγή σου Απέναντι Στον Θεό και στους ανθρώπους Να είναι η καλή Η άριστη προνοού καλά απέναντι ε, ενώπιον Κυρίου και ανθρώπων. <κυρίζει> σκέψου λέει ο κύριο, σκέψου και προετοίμασε τον εαυτό σου δηλαδή αυτό εδώ κάνεις, εννοείται, κάθε πρωί που σηκώνεσαι, κάθε πρωί εκεί που κάνεις πρόνοια για το σπίτι σου, εκεί που κάνεις πρόνοια για τα ψώνια σου, εκεί που κάνεις πρόνοια για τις δουλειές σου εκεί που λες τι δουλειέ έχω να κάνω σήμερα ξεκινάμε, έχω λοιπόν προσευχή, μετά έχω τηλεόραση μετά έχω μαγεριό μετά έχω ψώνια, μετά έχω, μετά έχω μετά έχω, μετά έχω η πρόνοια, η πρώτη πρώτη πρόνοια η πρώτη, η παριθμόν ένα, είναι πρόνοια να μην πικράνω τον Θεόν και τους ανθρώπους σήμερα οι άνθρωποι μπορεί να με πικράνουν αλλά εγώ δεν θα πεικράνω. Η διαγωγή μου απέναντι στον Θεό και στου ανθρώπου να είναι η άριστη ή η ιδανική. Ποιο το κάνει αυτό. Που σηκωνόμαστε πολλέ φορέ και στο νου μας έχουμε την εκδίκηση εναντίον των ανθρώπων. Ποιο το κάνει αυτό τη στιγμή κατά την οποία ξεκινούμε την ημέρα μα χωρί προσευχή και βέβαια άμα, κάνεις, άμα δεν κάνει προσευχή το πρωί. Ή, άμα δεν κάνεις προσευχή, τι χάρη από το Θεό θα έχεις, τι χάρη θα έχεις, σε τι θα σε ευλογήσεις, πώς μετά μπορείς να πεις ότι εγώ θα ξεκινήσω την ημέρα μου να μην πικράνω το Θεό και τους ανθρώπους, αφού σε καβάλισε ήδη ο διάολος από το πρωί πρωί, σε καβάλισε, είναι στο σβέρκος σου, εδώ έχει κάτι, αφού δεν έκανες προσευχή έχει κάτι εδώ, εδώ, εδώ πάει ο ο, ο, υπότης, ο ο υπεύς επάνω στο άλογο με τα χαλινάρια και το πάει όπου θέλει αυτός, έτσι, έτσι, σε έχει κάτσει ο διάολος εδώ, εδώ και σε πάει όπου θέλει, όχι δεν είναι κανένας προσεύχη, δεν είναι κανένας προσεύχη δεν παρακάλεσε στον Κύριο πώς θέλεις μετά τα απέτηση να μην πικράνεις των θεών και τους άνθρωπους προνοού καλά ενώπιον Κυρίου και ανθρώπων, πρόσεξε να μην πικράνεις τον Θεόν και τους ανθρώπους και μπορεί τους ανθρώπους βεβαίως κάποιο να τους πικράνεις γιατί, διότι πιθανόν κάποιοι άνθρωποι είναι δίστροποι θέλουν το αμάρτημα, θέλουν το κακό αυτή είναι καλή πίκρα είναι πίκρα που θα τους βγάλει σε καλό αλλά πρόσεξε να μην τους πικράνεις ερχόμενος εις με τα λόγια του Κυρίου ο άνθρωπος για σένα και για μένα θα είναι η εικόνα του Κυρίου Και είδες τι λέει ο Απόστολος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διαβάζετε, πάλι τα ίδια θα πω, πάλι τα ίδια θα πω, πάλι τα ίδια θα λέω, θα λέω, θα λέω, θα λέω τα ίδια, τα ίδια θα λέω Είδες τι λέει, πως μπορείς λέει να λες ότι τον Θεό τον αγαπώ, αλλά τον αδελφόν μου τον μισώ Το λέει εκεί στις καθολικές επιστολές θα πάτε να τα διαβάσετε αυτά Πως μπορώ λέει να το λέω αυτό Μπορείς να πεις, πως μπορείς λέει τον, τον, τον, τον αδερφό σου λέει που τον βλέπεις κάθε μέρα να λες ότι δεν τον αγαπώ και τον Θεό που δεν τον έχεις δει ποτέ να λες ότι τον αγαπάω, πως, ταιριάζει αυτό, σε μουρλός Για να πεις ότι αγαπάς τον Θεό πρέπει να αγαπάς εδώ τον συνάνθρωπο Να μην μπικράνεις τον συνάνθρωπο για να μην μπικραθεί και ο Θεός Κυρία μου κάτι θέλω να ρωτήσετε, εγώ τελείωσα αυτό, να... Και περνάμε 150 μέσα και ζητάνε, δίνονται στα 150. Γιατί τι έγινε δηλαδή, πόσα θα πέσει τόξι. Ε, πόσα θα πέσει τόξι. Πόσα θα πέσει <στοί> θα πέσει; <στοί> Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα ο αριθμός που δίνεται είναι υπερβολικός. Αφήστε με, είναι αφήστε με να τελειώσω, αφήστε με να τελειώσω. Κάποτε έκανα και εγώ σε μαγαζί, ε. κάποτε έκανα και εγώ σε μαγαζί. Και μάλιστα χριστιανικό μαγαζί, στο βιβλιοπωλείο της ζωής, οι παλαιότεροι ίσως με θυμάστε ως λαϊκό που είμαι εκεί. Λοιπόν, εκεί όντως δεν είπε ποτέ άνθρωπος να του πω φύγε. Και δεν το λέγονταν, τα χάλια μου τα ξέρω, έτσι απλώς σας είπα ότι έχω αυτή την ευαισθησία, στο το πούμε έτσι, δεν, δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ να διώξω άνθρωπο, δεν μπορώ, πάει τελειώς Τα κάλατα, στα κάλαντα, στα κάλαντα, ερχότανε 50 παιδιά, 50 παιδιά, 60 παιδιά πολλές φορές, δεν έδιώξα ποτέ, κανένα κάτι, τους έλεγα κάτι, ότι εκείνη τη στιγμή μπορούσα και μάλιστα Α, αφήστε, Μην μη φανταστείτε μόνο ότι τα έδινα από, το, από το, το Ταμείο του Βιβλιοπώλειου, από τα δικά μου τα αλλά να το πω και αυτό για να μην βιω λογισμό σας. Δεν είχα. Ούτε φτώχυνα, ούτε όπως ο ούτε έπεσε ο προϋπολογισμός του κράτους έξω. Αλλή <Τι>, Τι έγινε, δηλαδή. Ναι, ας με συγχωρείτε, όταν έρχεται και δηλαδή, σου λέει ότι αυτό είχε χρειάει, μπρο... εδώ ή πέντε, ότι σε ποσό και μπορώ να το πάρω, διούχου δηλαδή, δεν θα Κυρία, κυρία μου, ακούστε να σας πω κάτι. Μην με βάζετε στις εμποροδουλειές σας. Απλώς εδώ μιλάμε... Ακούστε με. Ακούστε με. Ακούστε με, ακούστε με. Ακούστε με. Τι πάει από τίποτα. Κοιτάξτε, έτσι αφού πρέπει να δίνουμε σε όλους. Έτσι λέει εκείνος. Έτσι λέει εκείνος. Θέλετε να αμβλύνω εγώ το λόγο του κυρίου. Όχι κύριε, αλλά σαν ε, πνευματικό. Τότε... Εγώ σαν εγώ... Μια στιγμή. Αν θέλετε ακούστε με χωρί να μιλάμε ταυτόχρονα. Εγώ σαν πνευματικό θα δώσω τι κατηδίαν συμβουλέ μου στα πνευματικά μου παιδιά που θα δαχθούν για να εξομολογηθούν. Και εκεί θα μιλήσω σαν πνευματικό. Εδώ δεν μιλάω σαν πνευματικό, εδώ μιλάω σαν ιεροκήρυκα. Εδώ λοιπόν σαν ιεροκήρυκα το μόνο που έχω να κάνω είναι να διερμηνεύω το λόγο του κυρίου. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν δεν αρκείστε σε αυτά τα οποία σα είπα και τα οποία νομίζω ότι ήταν σαφή... Λοιπόν, άμα, είναι, άμα τα καταλαβαίνετε, α, επιτρέψτε μου, άμα τα καταλαβαίνετε, από εκεί και πέρα δεν είναι, πιστεύω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να τα καταλάβουμε. Και δεν είναι ακόμα πιο δύσκολο να τα ε, ε, εφαρμόσουμε. Έτσι λέω εγώ. Τώρα, από εκεί και πέρα, εσείς αν έχετε τις αμφιβολίες σας, εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να τις λύσω. Ούτε μπορώ, σας είπα, να εμβλύνω πολύ περισσότερο το λόγο του Κυρίου και να σας δώσω ένα δικό μου λόγο που θα είναι χαλασμένος. Λοιπόν, να πάτε στο καλό. Και καλή Ανάσταση καλή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.